Ξανά, Όταν είσαι απελπισμένου, βλέπεις πολλά όνειρα. Κάτι σημαίνει και το σταυρό. Αν χρυσή και στο βουνό εμεί δεν ξέρουμε σιγά. Για τη σημαία και το σταφορό. Αν χρειαστεί και στο βουνό εμεί δεν ξέρουμε σιγών. Όταν είσαι απελπισμένου βλέπει πολλά όνειρα. Ο Χριστό είδησε να αυτό και μιλάει για τον εαυτό του, ε, επειδή μάλλον Είναι απελπισμένο και άρα βλέπει πάρα πολλά όνειρα. Ένα από τα πολλά όνειρα που βλέπει ο Χρυσοκοίδη είναι ότι δεν θα γίνονται διαδηλώσει στην Αθήνα. Ότι θα σταματήσει αυτό που γίνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάθε εποχή. Όσο ζει και όσο υπάρχει, ο άνθρωπο θα διαδηλώνει, θα διεκδικεί, θα σκέφτεται και μαζί με άλλου πολλού, με διάφορου τρόπου που ποτέ δεν θα ρωτήσει κανεί κανένα Χρυσοκοίδη, θα βγαίνει στον δρόμο και θα απαιτεί αυτό που δικαιούται γιατί στι περισσότερε διαδηλώσει. οι άνθρωποι απαιτούν και θέλουν να πάρουν αυτό που τους κλέβουν γιατί κάποιοι κλέβουν αλλά γι' αυτό ποτέ δεν θα μιλήσει κανένας χρυσοχοήδης πάντα και ειδικά στο πλαίσιο αυτής της κυβερνητικής θητείας αυτής της κυβέρνηση, θα έχουμε νομοθετήματα να δύο-τρεις μήνες πώς να περιοριστεί το δικαίωμα της απεργίας, τη διαδήλωση, του συνέρχεστε του να σκέφτονται και να διεκδικούν οι άνθρωποι συνεχώς φέρνει νομοθετήματα Ή η ρητορική του η καθημερινή ή όποτε βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης είναι αυτό, πώς θα μπει ο και η τάξη όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται που κατά σύμπτωση είναι ίδιο με τον τρόπο που τον έχουν αντιληφθεί παλιότεροι σε αυτόν εδώ τον τόπο, όχι και τόσο δημοκράτε. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίτης λοιπόν χθες έβγαλε αυτά τα... Τα πολύ ωραία κείμενα, αν τα είδατε, για το πώς θα γίνονται οι διαδηλώσεις, ενώ έχουν ρυθμιστεί υποτίθεται με τους διαμεσολαβητές, αλλά τώρα ρυθμίζει και τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ. Θέλει γενικώς να ρυθμίσει τα πάντα. Ότι μπορεί μετά την επιτυχία της ρύθμισης της πανδημίας, τώρα έχουν βαλθεί να ρυθμίσουν και τα... Των διαδηλώσεων. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει που προβλέπουν στα νομοθετήματα και στα ψηφίσματά του. Απολύτω τίποτα. Δεν του ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώ τον αριθμιστή διαδήλωση και η πορεία και η απεργία. Θα θέλανε να καταργηθούν όλα αυτά. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να καταργηθούν. Απλά πουλάνε σαν όσο το κοινό του, του ψηφοφόρου του, να δείξουν ότι είναι η τυπική του νόμου και τη τάξη. Έτσι λοιπόν, χθε βράδυ είχε βγει στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Ο νόμο εφαρμόζεται, είναι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που επιχειρεί η δημοκρατία Που επιχειρεί η δημοκρατία να ορίσει το δικαίωμα του συναθρίζεστε Και νομίζω και αυτό είναι μια κατάκτηση και, βασιλικό, και αυτό είναι μια κατάκτηση έχουν πάρει σφρίσει άτομα με σκοπό τη δημιουργία επεισοδίων συνεργαστείτε με την αστυνομία για την απομόνωσή τους συνεργαστείτε με την αστυνομία για την απομόνωσή τους θα βγαίνει λέει ένα ηχητικό ε, αρχίζει η κωμωδία τώρα θα βγαίνει ένα ηχητικό όταν γίνεται μια συγκέντρωση Στι συγκεντρώσεις δεν λένε όχι Στα χαρτιά πάντα και στα λόγια. Ναι, να γίνονται οι συγκεντρώσεις. Όταν ε, υπάρξει θέμα, όπως ξέρουμε στις συγκεντρώσεις στην Αθήνα, για αυτήν μιλάμε κυρίως, ε, πάντα, σχεδόν πάντα υπάρχει θέμα. Ξέρουμε πώ δημιουργείται το θέμα, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε και ε, ηθικός αυτούργός είναι ο εκάστοντα υπουργό πολιτικής, ε, υποτίθεται ε, προστασίας του πολίτη και, και, και δημοσίας τάξεως και... Αλλά στα τα αφήσουμε όλα αυτά. Ό,τι δημιουργείται θέμα, να πάμε σε αυτό, θα βγαίνει ένα ηχητικό και θα προειδοποιεί τους συγκεντρωμένου με τα λόγια αυτά που ακούσαμε, ότι έχουν παρισφρήσει κάποιοι στην πορεία και πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους οι υπόλοιποι. Πώς θα γίνει αυτό. Είναι μια πορεία η οποία, η κεφαλή της οποία έχει φτάσει στο Σύνταγμα, συνήθως εκεί γίνεται εθιμοτυπικά πάντα το, το γεγονός, εκεί Γωνία πάνω Αμαλία και Βασιλή Σοφία. Και η ουρά ή η μέση βρίσκεται στην κλαθμόνωση κάτω στα χαυτία, από στα δύο. Θα γίνεται το μπραφ πάνω και πώ θα ενημερώνονται όσοι είναι κάτω, θα υπάρχουν ηχεία παντού, θα υπάρχουν μεγάφωνα και θα ανακοινώνουν και θα λένε, θα βγαίνει ένα περιπολικό πώ, σε ποιο δρόμο, και πώ θα ανακοινώνει στου άλλου που είναι κάτω, ότι προσέχτε έχει. Και μέσα σε όλο αυτό το μακελιό που γίνεται εκεί, μέσα σε δευτερόλεπτα. Βόμβε, μολότοφ, πέτρε, άβρε. θα υπάρχει και κάποια υπηρεσία της αστυνομίας με ψυχραιμία η οποία θα ανακοινώνει ότι έχουμε πρόβλημα και άρα πρέπει να προστατευτείτε ή να σας προστατεύσουμε Πού γίνονται αυτά στον κόσμο Ποιος εγκέφαλος σκέφτηκε όλο αυτό ότι θα μπορεί να έχει να γίνει, να συμβεί και να είναι λειτουργικό Κανείς δεν τους ενδιαφέρει, χαβαλέ κάνουν και αυτοί Ας ακούσουμε και το υπόλοιπο ηχητικό Διεξάγονται επεισόδια και η συνάνθρωση πρέπει να διαλυθεί Πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε βία. Απομακρυνθείτε άμεσα από το χώρο. Πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε βία. Απομακρυνθείτε άμεσα από το χώρο. Η ευγενική αστυνομία είναι όπως η μαμάδες που προειδοποιούν «Θα σε δύρω άμα κάνεις το τάδε». Έτσι ακριβώς είναι και η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί βία. Σας παρακαλούμε απομακρυνθείτε από το χώρο, θα τις αρπάξετε. Ενώ χτες, όλα αυτά συμβαίνουν, συνέβησαν χ Την ίδια ώρα που στη Θεσσαλονίκη, θα τα ακούσουμε στην πορεία, είχαν βάλει κάτω 3-4 φοιτητέ, άοπλοι φοιτητέ, κάτω ξαπλωμένοι, τους πατούσαν από πάνω και τους χτυπούσαν και με τις ασπίδες. Αυτή η αστυνομία θα προειδοποιεί και θα λέει «Απομακρυνθείτε, πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε βία, ο που έρχεται κατά πάνω και δίνει κάτι κλωτσίες στα κεφάλια». Θα λέει, Πρόκειται να σα χρησιμοποιήσω βία. Πάρε την κλωτσιά. Και μετά θα λες Είχα προειδοποιήσει Γιατί θα υπάρχουν και κάμερες και θα βλέπουμε. Σε είχα προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσω βία. Δεν έφυγε. Άρα τα ήθελε. Κομικά. Αυτή ήταν η ανακοίνωση τη αστυνομία. Πώ θέλει ο Χρυσοκοήδη να είναι οι ανακοινώσει τη αστυνομία. Έχοντα υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματο και κατόπιν εισηγήσεω τη κυβερνήσεω, απαγορεύεται πάσα συνάντρηση ή συγκέντρωση εν χώρο ή εν Απ' και αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Απαγορεύεται η σύσταση ουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντα συνδικαλιστικού σκοπού. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Η απεργία απαγορεύεται απολύτω. Τύρισε τη Μαρή και Βασιλικό. Λάμπτη το φεγγάρι με στον ουρανό. Τη <Τηλίκη> κληρονομιά σαν οι συνεκιστέ στην κορφή Όταν είσαι απελπισμένος, βλέπεις πολλά όνειρα. Το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε. Σαν να βλέπουμε και τα όνειρα του Χρυσοχοήδη. Πριν λίγο καιρό, Μακρόν προσπάθησε να φέρει ένα νόμο στη Γαλλία και αυτός να βάλει νόμο και τάξη στο Παρίσι. Για... Και με... Έβαλε και ρύθμισε, προσπάθησε, δεν καταφέρε τίποτα, να ρυθμίσει και τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ. Γιατί αυτό είναι το καινούριο που φέρνει ο για Γιατί διαδηλώσει έχουν. Θεσπιστεί 5-6 νομοθετήματα, άπα τα έχουν πάει όλα προφανώς Τώρα όμως έρχεται να ρυθμιστεί και η δουλειά των δημοσιογράφων ε, Δεν κατάφερε τίποτα μακρόν, έγιναν επεισόδια, διαμαρτυρήθηκαν όλες οι ενώσει, το πήρε πίσω Έρχεται τώρα εδώ χρησιμοχοίδης να βάλει τάξη και στους δημοσιογράφους που καλύπτουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις Και ακούμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό Να σα διαβάσω αυτό που αναφέρετε στη σημερινή παρουσίαση. Ότι η αστυνομία θα οριοθετεί ένα συγκεκριμένο χώρο, λέει, για του δημοσιογράφου και ένα ορισμένο εκ των προτέρων αξιωματικό θα λειτουργεί ω σύνδεσμο και διάβολο επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή μεταξύ μόνο των δημοσιογράφων και των αστυνομικών. Κοιτάξτε, μην κουράζεστε. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ένα ζήτημα υπάρχει μόνο. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ μεγάλα επεισόδια και κινδυνεύουν ζωέ ανθρώπων και οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να είναι σε κάποιο σημείο φυλασσόμενοι από την αστυνομία για να κάνουν τη δουλειά του. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, λοιπόν. Εγώ που είμαι δημοσιογράφος και παλιότερα πήγανα και στι πορείες δεν θέλω καμία προστασία από την αστυνομία. Πραγματικά. Καλύτερα να συμβεί οτιδήποτε παρά να με προστατεύσει η ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρει η ελληνική αστυνομία να προστατεύει. Ε, ό,τι έχουν πάθει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ το έχουν πάθει από την αστυνομία. Όσα επεισόδια έχουν συμβεί και όσοι τραμπουκισμοί κατά φωτορεπόρτερ ειδικά έχουν συμβεί μόνο από του ματατζίδε, από κανέναν άλλον, και από όργανα και από άντρε. Τη αστυνομία. Του έχουν σπάσει κεφάλαια, του έχουν σπάσει φωτογραφικέ μηχανέ και όποτε είχαμε παρεμπόδιση γίνεται μόνο από την αστυνομία. Δεν μπορεί να φυλάξει τίποτα η ελληνική αστυνομία, πόσο μάλλον ότι θα φυλάξει τη δουλειά των δημοσιογράφων. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να υπάρχει εκεί, μέσα στο γεγονό, μέσα στη φωτιά. Όχι να είναι προστατευμένο σε κάποιο κτίριο που θα έχει ορίσει, φυλακισμένο δηλαδή, ο χρυσοκοήτη, να τον έχει κάπου για να προστατευτεί τάχα μου η ζωή του. Όταν επιλέγει αυτό το επάγγελμα, το έχει αυτό το ρίσκο. Όταν πηγαίνει στη συγκέντρωση, όταν είσαι με στα χημικά, μπορεί να τύχει, να, τύχει, να τύχει και να συμβεί οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον προστασία από την αστυνομία. Όχι άλλη προστασία και φύλαξη από την ελληνική αστυνομία. Αυτό ο Μιχάλης Ξεοχοίδη, ο υπουργό, το βασίζει ε, και θέλει να το κάνει επειδή είχε καταγγελίε. Όχι από Έλληνε δημοσιογράφου, από ξένου. Αναφέρετε μέσα ότι θα οριοθετείτε ένα συγκεκριμένος χώρος στους δημοσιογράφους για να μπορούν να καλύπτουν τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Mm -hmm. Γιατί είναι αυτό απαραίτητο? Ε, κοιτάξτε, ε, ο, ο, ο, τα τελευταία χρόνια το, και τον τελευταίο χρόνο τώρα δέχθηκα πολλές καταγγελίες κυρίως από ξένους δημοσιογράφους ή Έλληνες mm -hmm. δημοσιογράφους ανταποκριτές ξένου τύπου οι οποίοι έχουν, τους δίρανε τους mm -hmm. ξυλοκοπήθηκαν. Και ζητούσαν προστασία. Ο δημοσιογράφος πάει όπου θέλει. Ο φωτογράφο επίση πάει όπου και θέλει. Και τώρα θα μπορώ να πάω όπου θέλω. Όπου θέλετε. Απλώ. Θα παίρνω την κάμερα εάν, θα πηγαίνω όπου ακριβώς, θέλω. Ακριβώ. Εάν όμω υπάρχουν επεισόδια και ζητάει προστασία από την αστυνομία, μπορεί να οριστεί ένα μέρο. Μετά... Αυτό δεν ισχύει και τώρα. Δηλαδή, αν τώρα Όχι, πάω να καλύψω ισχύει. μια πορεία. Δεν είναι νομοθετημένο. Που τη λειτουργία τη αστυνομία σε σχέση με τι διαδηλώσει. Άρα λοιπόν, ένα μέτρο είναι και η προστασία του δημοσιογράφου. Νομίζω Μακράν ο πιο γελίο υπουργό τη μεταπολίτευση στο συγκεκριμένο Υπουργείο και ο πιο επικίνδυνο στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ότι αν γίνει κάτι και πάει, τα λέει η μια χαρά. Αν πάει δημοσιογράφο και έχει επεισόδια και ζητήσει προστασία από την αστυνομία, ότι τον κυνηγούν οι χύψοι ή δεν ξέρω ποι, ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετημένη. Η... της αστυνομία κάλυψη ότι πρέπει να σε προστατεύσω εσένα δημοσιογράφη που σε κυνηγάνε δεν μπορεί... μέχρι τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή όταν πήγαινε κάποιο και ζήταγε προστασία από την αστυνομία γιατί γίνονταν το οτιδήποτε του έλεγε στην νόμος δεν μπορώ δεν υπάρχει νομοθετημένο δεν υπάρχει νόμος άρα δεν μπορώ να σε προστατεύσω και τώρα από εδώ και πέρα θα μπορώ να σε προστατεύσω και θα σε πάω στο χώρο που έχω προβλέψει Ξεσήκωσε σε μια Ξεσήκωσαν μια θύελα όλα αυτά χτε, βγάλαν κάποιε διευκρινιστικέ απαντήσει. Προφανώ τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει, αλλά δείχνει την αντίληψη και την πρόθεση, την πρόθεση του συγκεκριμένου Υπουργείου να ασχολούν και τη κυβέρνηση και των μέσων ενημέρωση που στηρίζουν την κυβέρνηση με τον τρόπο τον ανόητο που τη στηρίζουν. Είναι μια πρόθεση να χτυπήσουν το δικαίωμα τη απεργία και τη σκέψη και τη διεκδίκηση αυτών των απεργιών που όλοι λένε ότι πια δεν έχουν νόημα, δεν γίνονται, δεν συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να διεκδικεί κανείς, έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση, ενώ λοιπόν λένε όλα αυτά την ίδια ώρα επεξεργάζονται συνεχώς νομοθετήματα για το πώς θα περιορίσουν ακόμη και αυτά, τα οποία τα θεωρούν και οι ίδιοι ξεπερασμένα. Τι γίνεται με τις κάμερες μας έδωσε η είδηση ο Υπουργός. Θα βγουν κάμερες από ό,τι καταλαβαίνω στις... Μήκαν στα, ναι, στα των αστυνομικών. Νο, όχι, και όχι. Μπήκαν οι κάμερες ήδη στο σώμα των αστυνομικών με κοντάρι... Μπήκαν οι ήδη στο σώμα των αστυνομικών με κοντάρι. Με στη Δες τη που και φωτιά, και τη τη που και φωτιά, τη Μπορείτε να μου πείτε όταν πάνε να χτίσουν ένα καθηγητή ποιο θα λύσει το πρόβλημα, ποιο θα το λύσει η πολεοδομία. Γιατί στα χτισήματα είναι η πολεοδομία. Πέρα από το αστείο Γιατί έτσι όπως στίθεται τα θέματα Το χτίσιμο των καθηγητών δεν είναι χτίσιμο των καθηγητών Είχαν χτιστεί κάποιες πόρτες παλιά Από κάποιες παρατάξεις, από κάποιους φοιτητέ. Προφανώς δεν είναι όλα Σωστά και καλά μέσα στο πανεπιστήμιο. Προφανώς όλες οι μορφές διεκδίκησης δεν την χάνουν της απολύτου εγκρίσεως του καθενός και εγώ διαφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που γίνονται γιατί θέλω ένα φοιτητικό, εργατικό, μαθητικό, συνταξιουχικό κίνημα ε, ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, μαζικότητα, με καθαρές θέσεις, με ωραίε μορφές πάλης. Πρωτότυπε, φαντασία, όχι χτισήματα, προφανώς όχι χτισήματα, δεν βγάζουν πουθενά όλα αυτά, αλλά όμως συμβαίνουν. Συμβαίνουν και όχι σε αυτή τη χώρα, σε όλες τις χώρες. Συμβαίνουν και πράγματα που δεν είναι ε, σωστά ή λογικά, αλλά δεν μπορεί κανείς να τα αποτρέψει όλα αυτά με νόμους, διατάγματα, άλλα καθεστώτα και σε αυτόν τον τόπο, το έχουν κάνει στο παρελθόν, όχι με επιτυχία. Γιατί κανένας δεν μπορεί να... αποτρέψει την διάθεση του άλλου ακόμη να κάνει και χαζομάρα, να κάνει και βλακία, να χτίσει και μια πόρτα. Δεν χτίσαν ποτέ καθηγητές, πόρτες χτίζανε, γι' αυτό και το αστείο της υποθέσεως. Βάζουμε μια μήνυ άνω τελεία σε αυτά, διότι έχουμε θέμα εθνικό, πέφτει ο Ερντογάν, μα το λέει ο συνάδελφος Κυπρολαλίσας και, και βουλευτής εθνοπατέρας του Κοινοβουλίου Κωνσταντίνος Μποκδάνος. Έχουμε τι κάνει τον να χάσει τον ύπνο του. Αποκρούσαμε εισβολή. Τι Έχουμε κάνει μπορεί. τον να χάσει τον ύπνο του. Και αν πέσει ο, ο Ερντογάν αυτά τα χρόνια, από το Μιτσοτάκι θα πέσει. Γεια σουρε Μιτσοτάκι, γεια σουρε. Να μην πεθάει ποτέ, ποτέ, ρε ποτέ, ποτέ, Ό,τι θε, όλα δεξιά να σουρθώνει. Σκατά να πιάνει χρυσάφνα γίνεται, ρε μαλάκανε. Και αν πέσει ο, ο Ερντογάν αυτά τα χρόνια, από το Μιτσοτάκι θα πέσει. Αν πέσει oh. ο Ερντογάν αυτά τα χρόνια, το Μιτζοτάκι θα πέσει. Σύκο, χορέψε του κλίμα. Να σε εδώ, να σε χαρώ. Τι φταίει τουρκικό. Ο Ερντογάν αυτά τα χρόνια από το μισοτάκι θα πέσει Έχουμε ανέβει στα τραπέζια χορεύουμε τη υφθετέλειες επειδή ρίχνουμε και τον Ερντογάν το είπε ο Μπογδάνος έχει τις τελευταίες μέρες Όχι υπόκρουση που έλεγε η Παπαρήγα, παράκρουση έχει πάθει και φαντάζεται διάφορα ότι δεν κοιμάται ο Ερντογάν σκεπτόμενος στο Μητσοτάκι. Αυτό ισχύει και για Έλληνε. Όποιο ονειρευτεί το Μητσοτάκι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αλλά ότι θα πέσει όλα ο Ερντογάν εξαιτία του Μητσοτάκι. Μεγάλη εθνική επιτυχία. Το αφήνουμε εδώ, όπω λένε σε τέτοιε περιπτώσει. Εμεί εδώ σε Ελληνοφρένια, σε ανύποπτο χρόνο, είχαμε φτιάξει τον περίφημο διαμεσολαβητή που θέλει να κάνει ο Χρυσοκοϊδη μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία. Ήταν κανονικός, δημοσιογράφος Ο γνωστός σε όλους σας Και αγαπητός Μπαλούρδος ε, Εγώ είμαι ο μπαλούρδος. Μια μεσολαβητής διαδήλωσης μεταξύ αστυνομίας και δημοσιογράφων. Μπαλούρδος, δημοσιογράφος ΜΑΤ. ΜΑΤ δηλαδή, όχι όπως λέμε σαγραίγια λυστερό, αστυνόμος ΜΑΤ. Αυτός λοιπόν, εμείς τον είχαμε φτιάξει πολλά χρόνια πριν, τον βλέπατε όσοι τον βλέπατε, αλλά τον ξέρετε όλοι. ήταν εκανονικός δημοσιογράφος, τοποθετημένος όπως... Προσπαθούν να κάνουν τώρα και δεν υπάρχουν και άλλοι τοποθετημένοι. Απλά δεν φοράνε τη στολή. Ε, ο δικό μα φορούσε και τη στολή. Τώρα, μάλλον, θα αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο. Θα τον ακούσουμε από Δευτέρα στα δελτία τη ελληνική αστυνομίας, που και αυτά τα έχουμε βάλει εμεί εδώ. Διότι βλέπουμε, μάλλον λίγο πιο μπροστά, κοιτάμε που και που και πίσω. Το οποίο πίσω, όπω θα ακούσετε και θα καταλάβετε τώρα, είναι και πολύ σύγχρονο. Πλήρη τάξη και ασφάλεια επικρατεί. Καθάπασαν την επικράτεια. Ούτε κουνούπι κατά την λαϊκή έκφραση δεν έχει κινηθεί Ου! Γι' αυτό και έχουμε αυτήν την δύναμη σήμερα να είμαστε τελείως ελεύθεροι να μην χρειάζεται η επέμβαση στουδενός οργάνου και τα άτομα τα οποία χθες ήταν αναρχικά και υπήρχε περίπτωση υπό την κατεύθυνση του Ιουδίποτε οχλό κράτου να κατέβουν στο πεζοδρόμιο και να κυπηθούν με τα αρκά ασφαλεία του κάτου σήμερα είναι παραγίες Ωρα τι έχει να γίνει <ΣΣ> Δημοκρατία. Οπα. Ζήτω δημοκρατία. Ωπα! η νέα δημοκρατία. Ωπα! Η διαφορά του ενός από τον άλλον είναι το νέα. Δημοκρατία λέει ο ένας, νέα δημοκρατία λέει ο άλλος, Ωπα! Ωπα! Λέει ο γνωστός, αγαπητός αυτής τη εκπομπή γιατί τα έχει πει όλα... Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια 2 11 10 80, 8, 80 Τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα Πάρτε με πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε Αυτά που θέλετε RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού Στέλνετε μηνύματα Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο το επίσημο site Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους Στο youtube μας στο official Από κάτω έχει και chat και subscribe Και στο facebook μας ακούτε επίσης live Και σε όλα τα podcasts μας βρίσκετε Δηλαδή άμα θέλετε Χρυσοχοΐδης, τώρα θα τον ακούσουμε εδώ, λέει την αλήθεια. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνεται με τις διαδηλώσεις, διότι καταλαβαίνω ότι το πότε θα κλείνει ένας δρόμος και μας το εξηγείτε κι εσείς, θα εξαρτάται και από τον αριθμό των διαδηλωτών, αλλά και από την επικινδυνότητα. Αυτά θα αξιολογούνται από τους αστυνομικούς στο δρόμο? Βεβαίω. Και τελικά, ανάλογα με το πλήθος, mm -hmm. ο στόχος είναι να διαλύονται συγκεντρώσεις από τους <Το> <Το> Ο στόχος είναι να διαλύονται συγκεντρώσει. συγκεντρώσεις. Istiró λίγο η 21 η Απριλίου na Δημοκρατία Μύρισε λίγο 21 Απριλίου Μούχλα δηλαδή, μούχλα ε, Στέλνει εδώ ένας ακροατή Με τα αρχικά α1, ακροάτρια δεν ξέρω Καλημέρα παιδιά σας ακούω από το Sky Αν και νεοδημοκράτης ακροατής Είστε υγεία στο ραδιόφωνο. Διαφωνούμε σε πολλά, αλλά γουστάρουν να κάθε μέρα. Ευχαριστώ για το τραγούδι που ξεκινήσετε σήμερα, Χαλή για το Χρυσοχοίδι. Ναι, το μύρισε θυμάρι και βασιλικός, ύμνος στη σονέτα τα πρώτα χρόνια, μιλάει για το Ζέρβα, για τον Έδε. αυτό βρήκαμε πιο ταιριαστό με όλα αυτά που ακούμε από χτες, πάλι από τον Χρυσοχοίδι στο πλαίσιο πάντα του νόμου και της τάξη. Πού Είσαι φίλο, καλησπέρα. Έλα να πούμε τι γίνεται. Τι κάνει, πώ πάει. Καλά, εσύ τη φάση. Τι φάση για εάν... μπασέτα. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνει μια ερώτηση. Καλά για την Πεκατόρου. Η άλλη ρεσή του κοινά είναι εξαιρετική πέρα να πούμε γαμάνι και δέλμουνε. Δεν είχε δει να πούμε 40 χρόνια πασόκ. Πού πήγαινε την πολιτική σαγκούρια. Αυτή η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν είχε πάει επί Αντρέα. Δεν... Αν είχε πάει επί Αντρέα, ο σεξισμό και το πέσιμο ήταν κανονικότητα. Ρε, φίλε... Μάλλον πήγε μετά τον Αντρέα αυτή. Δεν είδε αυτή εκεί πέρα ότι να πούμε 40 Τα χρόνια στη χώρα οι πασόκι έχουν yeah. μαζί με του Νεοδημοκράτε σε αυτή τη χώρα. Ναι, το γηδί! Τι πιάσμο! Η που τσάπε Δεν ήμουν τώρα στα πανεπιστήμια, θα έχουμε μπάτσο φοιτητέ. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι μπάτσε στο Πολυτεχνία στο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητέ θα φυλάνε του μπάτσου. Γιατί δεν βλέπουμε το θετικό. Για Να δούμε Έχω το, το θετικό. Α... Είναι η μόνη ευκαιρία να μπει μπάτσο σε πανεπιστήμιο. Αυτό. Να δούμε και το θετικό. Κάτι θα αρπάξει και από εκεί. Κάτι θα αρπάξει. Βέβαια, άμα είναι οργανωμένοι και αποφασισμένοι οι φοιτητέ, θα αρπάξει πολλέ. Αλλά μπορεί να αρπάξει και κάτι από μόρφωση. Εκεί, σε όλη μέρα, κάτι θα δει. Ένα σύνθημα στον τοίχο, κάτι θα μάθει. Κάτι, κάτι θα δει σίγουρα. Αλλά πώ θα είναι Ξέρει, σαν την Κρουέλα, τη γνάσε την Κρουέλα. Πώ θα την τη στα... Η de Vil, τι θα φοράει ο μπάτσο. Θα φοράει ντυμένο. το γουναρικό με τα, με τα δαλματίας. Τι είναι αυτό, Θα να σου πω δύο πράγματα. Τι. Ένα, ότι χάνουμε ένα γνήσιο τέκνο τη Ελλάδο σήμερα. Ποιο, Τον Πομπέο, Πομπέο. και Pompeo. da Α, ναι. Δεν πειράζει. Αθάνατος. Αθάνατος. Αθάνατος. Δεν πειράζει. να μην χάσουμε και τον κύριο πρέσβη. Όχι. Τον πρέσβη. Λες να χάσουμε και τον πρέσβη να τον ανακαλέσει. Φώ, ξέρω εγώ τώρα. Καλά δεν το έχουμε και σε τίποτα. Μπορούμε να γίνουμε υποτακτικοί και σε άλλο πρέσβη. Α, ah, σωστό και αυτό. Το σημαντικό επίσης όμως είναι ότι χάρουμε και τον ε, διαβολικά καλό Τραμπ. Ορισμένε φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Α, ah, αυτό αυτό το χάρουμε έτσι και το διαβολικά καλό που τα κάνει όλα για καλό. Αυτό. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω μετά τι ωραίε δηλώσει του Άδωνη. Και σήμερα, 200 χρόνια μετά, η αλήθεια είναι πως τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πολλοί θα στοιχημάτιζαν όταν ξεσπούσε η Ελληνική Επανάσταση το 1821. Άρα έχουμε λόγο να γιορτάζουμε. Για τα 200 χρόνια, ξέρει, και τη Επανάσταση, ρε παιδί μου, πετίου, και των κατορθωμάτων μα, έτσι, όλων αυτών των επιτυχιών που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ ποια θα ξεχώριζε, ποια στιγμή επιτυχία θα ξεχώριζε, ρε παιδί μου, από όλε αυτέ που έχουμε ζήσει 200 χρόνια τώρα. Να πω του Ολυμπιακού. Α, mm. εντάξει, okay. Την παπαρίζου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι σου κάνετε, Είναι Η Eurovision είναι το Euro, έχουμε κάνει. Σαν Έλληνε έχουμε πετύχει πολλά. Αυτά. Σωστά, σωστά. Αυτά ξεχωρίζουν, εντάξει, έχει δίκιο, ναι. ναι. Είναι μια αλήθεια. Να πω την συμφιλίωση, την εθνική συμφιλίωση, Βίση Βανδί. Αυτό που το πα, ναι, σωστά, έχει δίκιο. Γιατί όσα μα διχάζανε, πλέον έχουν, είναι στο παρελθόν. Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Ωραία. Είχα αυτή την απορία. Έχουμε εντάξει. πολλά, έχουμε πολλά. Έλα, μην το ψάχνει. Γεια. Γιατί κάνετε τόσο πολύ κουβέντα και τόσο πολύ είστε αντίθετοι με το να μπει κάποια φύλαξη, κάποιο όχι αστυνομία. Δεν σε... μιλάμε σε... για κάποια φύλαξη, μιλάμε για αστυνομία. Ωραία, έστω αστυνομία. Α, έστω αστυνομία. Έχετε έχετε πάει... συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, Παρακαλώ, δεκτή ποτέ... συγγνώμη σα. Είπατε έχετε... μαλακία του δέχομαι. Έχετε πάει ποτέ σε ένα πανεπιστήμιο να δείτε μέσα τι γίνεται. Δεν έχουμε πάει, έχουμε πάει. Ε, αν έχετε πάει και έχετε δει τι αγίτια είναι εκεί μέσα, τότε από εκεί πέρα δεν τι να πω που φαίνουν τα χωριά του και πάνε πρώτη φορά συναθήριοι και παίρνουν στα πανεπιστήμια μέσα τι Ε, ας κάτω στα μισά. χωριά του θα τελειώνουμε άμα φοβούνται τη σκιά τους Και αφού είναι καλό μαθηκή που πρέπει να πάει σε πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο δηλαδή, επειδή είναι μέσα οι Αλιτόβοι δηλαδή, όποιοι είναι αυτοί δηλαδή τα... Οι Αλιτόβοι, απλά για να σα ενημερώσω είναι αυτοί που θα φοράνε τι στολές και δεν θα έχουν όπλα αυτοί Να, <laughs> εντάξει, κατάλα Και τελικά, ανάλογα με το πλήθος, mm -hmm. ο στόχος είναι να διαλύονται συγκεντρώσεις από τους ή Ζήτω δημοκρατία. Γάρα τα λέει, διότι όλες τι συγκεντρώσεις έτσι διαλύονται. Αν θελήσει η αόρατος αρχή, μπορεί να διαλύσει όλες τις συγκεντρώσεις. Με προειδοποίηση ή χωρίς, με προφυλαγμένους ή όχι δημοσιογράφου αυτά τα καινούργια που θέλει να κάνει, δεν πρόκειται να ισχύσει τίποτα απ' όλα αυτά... Χθε, στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ στο Δελτίο Δυσίων του Μέγκα, η Ρανιάν Τζίμα κάτι θυμήθηκε που δεν είναι και τόσο τιμητικό για την ελληνική αστυνομία και το Χρυσόγονο και τον ρώτησε. Υπουργέ, είμαστε περίπου τρει μήνε μετά τι συλλήψει των μελών τη Χρυσή Αυγή. Παραμένει ασύλληπτο ο Χρήστο Παπάς. Μα έχει ξεφύγει, έχει ξεφύγει. Έχετε εικόνα που βρίσκεται, είστε πιο κοντά δεν το στη φύση του. Δεν θα το πω σε εσά. Όταν θα συλληφθεί, θα τον ακοινώσω. Μάλιστα και θα συλληφθεί να είστε βέβαια γι' αυτό. Μάλιστα. Περιμένουμε. Έχουμε μείνει ήσυχοι. Όλοι. Δεν θα το πει σε εμά, δεν θα το πει στα μέσα ενημέρωση. Όταν έρθει η ώρα θα το μάθετε για όλου σε εσά που μπορεί να έχετε την περιέργεια. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού. Γεια σου αγάπη! Γεια σου αγάπη. Για να μην χάνουνε καιρό, παίρνουν από το κινητό πίσω, χρήσουν, πλήσου και έρχονται. Ποιοι Αυτή ένα μηδέν. Καλημέρα. Γιατί ένα μήνυμα, αφρέθητικό. Έλο πάνω. Γεια σας κύριε Παρμαγιάννη Γεια σας Θα ήθελα να ευχηθώ Ο κύριος Βυσδέκης Ε, το αρχίδιο Βυσδέκης είμαι Ε, αρχίδιο Βυσδέκη, Πορφύριε, τι κάνεις Θα ήθελα να ευχηθώ, δεν ξέρω ότι δεν τα πιστεύει αυτά Γιατί είναι βρεμπορσεβίκος κατσαπιάς Ο συνεργάτη σα. χρόνια καλά και πολλά και αγωνιστικά Και ο Θεός να μου κόβει μέρες να του δίνει χρόνια Γεια σας Σίγκα τις μέρες που έχεις, τέλος πάντων. Έλα, yeah. Σήμερα τηλεφωνώ για να σας πω ότι σα αγαπώ πολύ. Γιατί? Χωρεύετε. Τι είναι η μέρα, τι έχει η μέρα σήμερα, Μου φαίνεται ύποπτο αυτό. Ήποπτο. Να πω χρόνια πολλά στο θύμιο. Και να σου κάνω μια ρητορική ερώτηση. Οι Έλληνε κυβερνώντε πότε θα σταματήσουν να γλύφουν τον εκάστοτε νεοεκλεγέντα Αμερικάνο πρόεδρο. Πότε, ποτέ, ποτέ. Μην την απαντήσετε. Είναι προϋπόθεση για να γίνουν Έλληνε κυβερνώντε. Να γλύφουν να τον εκάστοτε εκλεγέντα πρόεδρο τη Αμερική. Να γίνουν ή Παραμείνουν ε, ε, κυβερνώντες Γι' αυτό Ωραία Φιλιά Απαντήθηκε νομίζω έτσι Ναι ναι Πλήρως Έλα μου Έλα Στονιά πολλά Γιατί Γιατί έτσι ξέρω εγώ Έλα να σου πω Είναι αλήθεια Ελληνοφρένεια στο μου Α δεν ξέρω Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εσέ Ναι Σε μια που... Εσύ. Μέχρι να το δω δεν το πιστεύω. Α, ωραία, εντάξει, έτσι μάλιστα, έτσι μάλιστα. Ό,τι καλύτερο εύχομαι εγώ, αυτό περιμένουμε, άντε. Α να... άρεσε, ένα ιδέα. Άντε να ε, βέβαια μου άρεσε, είσαι καλά. Γιατί δεν δε στράβωσε που είναι στο Μέγκα. Δουλειά είναι, αγόρι μου, δουλειά είναι, αγόρι μου. Αμπά. Η ουσία είναι να μην αλλάξει όσα είπε. Αν άλλαζε όσα έλεγε, θα, θα σε. Α, υπάρχουν θα και, και κάποιοι μεγάλο. που σκέφτονται, δεν το περίμενα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Ε, ακούω από το 2006. Ο... Άσε ημέρα αποστολή, σίγουρα. Οκ, okay, αφήνω. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι ρε. Ολαφρό από την Καταλωνία είμαι. Ποιο? Να αποκαταστήσω τη φήμη μου. Ολαφρό από την Καταλωνία. Α, έλα, φίλε, Ισπανό. Ναι. Προσευλήθη με τον παππούλι που έφτιαξε τα ελληνικά μου. Δεν πειράζει, και είπα να αρχίσει. Να αποκαταστήσω τη φήμη μου. Μεταλαμπαδεύω τη γλώσσα μα στο γηγενή πληθυσμό εδώ πέρα. Περίμενε. Α, και δύσκολε λέξει, Θα το τον τον ίδιο. Sigurane. Bravo. Stato drenal un meto filo, sigurane. Meto da u i che meto zurna. Cali mera i de Cali mera. Meto da pes ya Αν δεν περάγει μου και σε ψάχνει όλη μέρα. Ποιο! Αυτό! Δύο μ! Γεια. Εντάξει, σωστά. ε. Το, το δέχουμε, όριμοσμό, όχι. Είναι πολύ, έχω και δύο παιδιά φαντάσου. σου. Πάντω, καλά αυτή έχει το παιδιά ποιο έχει παιδιά, κασου. Να σου πω λίγο, πάνω, πριν έκανε λίγο λάθο γιατί είπε αυτή 1-0. Α, σωστά πάει διπλό. Ε. Είναι διπλό ήταν επιθυτικό. Όπω φάει βγει κακό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. <laughs> Απλά στο λέω. Δεν, δεν το μετράω το προηγούμενο. Ναι, Έξα, αυτή που έρχονται όμω είναι η Τούρκη. Κατάλαβε οπότε πρέπει να μα θέτυμε γιατί θα, θα βιώσουμε το οθομάνη. Δίκαιο. Άμα είναι δίκαιο, τι να το κάνουμε, ήταν δίκαιο να γίνει πράξη Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη Το έκανε ο Αλέξης άλλωστε Ναι, όλοι το θυμάμαστε. έλα γεια ε, Εγώ είμαι ο παλιούρδος. Αμεσολαβητής διαδήλωσης μεταξύ αστυνομίας και δημοσιογράφων βαλούρδους, δημοσιογράφος ΜΑΤ ΜΑΤ δηλαδή, όχι όπως λέμε σαγραίγια λυστερό, αστυνόμος ΜΑΤ Ο αστυνόμος ΜΑΤ Αν υπήρχε χθες στη Θεσσαλονίκη ο διαμεσολαβητής αστυνόμος ΜΑΤ Δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά που θα ακούσουμε τώρα Μάχη σώμα με σώμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Συμπλοκές μεταξύ φοιτητών και Ματ. Αστυνομικός ακινητοποιεί δύο διαδηλωτές στο έδαφος Ένας δεύτερος αστυνομικό πλησιάζει και όπως φαίνεται καθαρά στα πλάνα Τους χτυπά με την ασπίδα του ενώ είναι κάτω και τους περνά χειροπέδες. Να βάλω τη μάσκα, να βάλω τη μάσκα σε με Πάστε με να πάρε τη μάσκα! Η σκηνή φαίνεται να επαναλαμβάνεται λίγα μέτρα μακρύτερα. Φοιτητής έχει πέσει στο έδαφος με τέσσερις αστυνομικούς από πάνω. Δίπλα του ένας άλλος φοιτητής που φορά ήδη χειροπέδες Φωνάζει το όνομά του και τον λόγο που διαδηλώνει. τα Φοιτητές. είμαστε τα παιδιά σου. Βαδιάκες, του είμαστε φοιτητές. Είμαστε φοιτητές. Είμαστε τα αυτονόητα! τα αυτονόητα! Αν υπήρχε ο μεσολαβητή, θα του έλεγε τώρα του φοιτητή «Τώρα σε βάζω κάτω, τώρα σου περνάω χειροπέδε. Ήταν η ανακοίνωση, αυτό που ακούγαμε πριν. Τώρα σε χτυπάει με την ασπίδα ο συνάδελφο Ματαντζή. Δεν υπήρχε αυτό, οπότε γίνανε όλα χωρί αναγγελία. Και δεν υπάρχει χειρότερο. Όπου και αν βρίσκεσαι, μια αναγγελία χρειάζεται. Είσαι στο πλοίο και σου λέει Ανήκη, το εστιατόριο πηγαίνετε να φάτε. Αυτό τώρα φαντάζομαι θα υπάρχει η κατάλληλη ηχητική σήμανση στι διαδηλώσει. Για όλα αυτά τα αφρικτά, για άλλη μια φορά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη, ρωτήθηκε χθε το βράδυ ο αρμόδιο υπουργό. Πάμε λίγο και στι εικόνε που είδαμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. γιατί Δυστυχώ το έχουμε δει και αυτό αρκετέ φορέ σε διαδηλώσει. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα ακριβώ όπω πρέπει. και Θέλω να, να μου πείτε τι εικόνε που είδατε, αν είδατε ότι υπήρξε κάποια κατάχρηση, πούμε, έτσι, κάποια υπερβολή αστυνομική βία. Δηλαδή, ειδικά στο πλάνο που βλέπουμε του ανθρώπου ακινητοποιημένου στο έδαφο και τον αστυνομικό να χτυπά τον έναν διαδηλωτή με την ασπίδα. Να το δούμε. Και αν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει υπάλληλο. Συντάμε τι εικόνε, επειδή δεν κατέξαμε το ρεπορτά ακριβώ μείων. Εγώ και εσύ αυτή δείτε. τη στιγμή, δεν κάνουμε καμιά έρευνα, θα την κάνει ο συνήγορο του πολίτη. Και ο συνήγορο του πολίτη θα αξιολογεί, όχι η αστυνομία, uh -huh. ο συνήγορο του πολίτη θα αξιολογήσει αν αυτό που τελειώ υπέρβαση. Η δική σα προτίστηκε για την εικόνα που είδαμε ποια είναι και έξω. Δεν θέλω να από τίποτα γι' αυτό. Γιατί χρειάζεται δηλαδή να χτυπηθεί ο άνθρωπο ο οποίο ήταν κι κάτω. Εγώ δεν θέλω βλέποντα ένα περιστατικό. Να παίρνω να βγάζω αποτελέσματα και να βγάζω συμπεράσματα. Σε θα, ποια είναι απαράδεκτο, να θα είναι απαράδεκτο. Με περίπτωση μπορεί αυτό να αντιφαθεί. Γιατί και με βάση και του κανόνε εμπλοκή που υπάρχουν πάντα. Και εγώ θέλω να μου πείτε, mm -hmm. όλη αυτή η βία που ασκήθηκε, γιατί η αστυνομία ενδεχομένω, ανάσκησε άσκησε μια υπέρμετρη βία, γιατί, γιατί δέχτηκε αυτή την επίθεση, γιατί οι διαδηλωτέ, οι οποίοι έπρεπε να διαδηλώσουν ειρηνικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντω, εξ μπόρεσα να δω, ε, οι δύο άνδρε είναι κινητοποιημένοι στο ένα. Λοιπόν, δεν, είναι σε θέση δηλαδή τάξτε, δεν, είστε, δεν είστε συνήγορο του πολίτη, Όχι, προφανώς, δεν κάνετε εξέταση. Δεν προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα από αυτού. Ούτε εγώ εικόνες. θα κάνω αυτό. Αυτά τα περιστατικά όπω τα είδατε θα πάνε στον συνήγορο του πολίτη, θα εξεταστούν, θα κληθούν όλοι να καταθέσουν. Υπάρχουν εικόνε και με βάση αυτά θα αποδοθούν ευθύνε. Mm -hmm. Λοιπόν, και στου αστυνομικού αν έχουν κάνει υπέρβαση και στου πολίτε αν έχουν επιτεθεί ενάντια στι δυνάμει. Για άλλη μια φορά όμω. Οι ευθύνε θα αποδοθούν μόνο στου πολίτε και ποτέ στους αστυνομικού γιατί απλά δεν θα έχουν κάνει υπέρβαση. Όπω λέει εδώ ο Αυτή ήταν η απάντηση. Και να μην βγάζουμε συμπεράσματα από αυτό που βλέπουμε. Το είπε καθαρά ο άνθρωπο. Τα βγάζουμε με άλλου τρόπου συμπεράσματα. Όχι από αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε. Κάπου εδώ, με αυτό το πολύ αισιόδοξο, φτάνουμε στο τέλο γιατί όπω κάθε Παρασκευή, έχουμε τι παραγγελίε αφιερώσει. Αυτέ μα πάνε στο ακριβώ τη ώρα, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί τη Δευτέρα. Γεια σα. Καλησπέρα, Γουκλέ. Καλησπέρα, Μανάρη. Αγάπη μου. Λοιπόν, την Παρασκευή. Αγάπη ε... μου, γαμότο, δώσουμε ένα μπισκότο. Αγάπη μου, γαμότο, δώσουμε ένα μπισκότο. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και καρότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένε τιμέ μπορεί να ζητήσετε καρότο. Τα έχει πει ο μεγάλο πάγκαλο. Τα <laughs> <laughs> άρχοντα. Ελά, για την Παρασκευή. Θα μπορεί να. Επειδή άξιζε πολλέ φιλίε τώρα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Φτιάξε ένα ωραίο κλιπάκι εκεί πέρα με όλου αυτού που λένε ότι οι, οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μα και αυτά. Και βάλε τη δυνατά σα που δεν θέλω τέτοιου φίλου να κολλάει. Αυτό που είσαι και που Ζουξου. Ε, ρε, να κάνω, τι να κάνω. Ουδέ ποτέ είχαμε από την Αμερική ε, τόσο εγώ. ισχυρές δηλώσεις στήριξης. Δε θέλω τέτοιους φίλους, δε θέλω τέτοιους φίλους. Μα κάνε, άρχουν οι Αμερικάνοι. Θέλω να πάρουν οι Αμερικάνοι τραυπηγία, το, το θα δώσω αμέσως, με τα χαράς. Που να με κάνουνε πικρά να βλήγωθω. Δικά μα στρατηγικά συμφέροντα, τα ελληνικά με τα αμερικάνικα αυτή τη στιγμή συμπείκουν πολύ. Καρδιάκα χαροποιήθηκε το βάσιν τον και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδεναν και αυτή. Che siga, posta, posta, che piosta, metta, metta, metta. Che amade, potrè diga mi so. Vaza capello muto e chi che do cel'amore reserva Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή Λέγε Θέλω τον ε, Άδωνη που έχει αϊπνίες Και να βάλεις στο διάλογο του μαλούχου με τον ε, παπά Μιχαήλ πολύ πεπώνη Ναι, ναι, αυτό, αυτό Το βράδυ και πω να δω να κοιμηθώ Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε Γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ τώρα Σκέπτεσαι το κορίτσι σου Μπουμπουμ, μπ. μπ, μπ, κορίτσι μου Και ξαφνικά, Λεωνίδα, εκεί που ήμουνα και στη φογγή σας, κρεβάτι. φογγή Φα... Έφεγα πολύ πεπούνη. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Καζελάμε <Κι> που έχει ένα ποπό θεό. Κανένα να υποφό. Παραγγελιά, βάζει όλα αυτά που έχουν πει όταν ήρθε ο Πομπέο στην Ελλάδα. Ότι θα έρθει ο Πομπέο, δημοσιογράφη τώρα όλοι αυτοί οι άδουν, Και από πίσω βάζει τον Παρασκευάδε Σόου που λέει τα ζώδια. Που λέει πίσω κολλητό, φίστην, άλλο μόνο κόλλο μόνο κόλο. Τι είναι αυτό, από πού είναι, Από το Παρασκευάδε Σόου. Τι είναι αυτό. Είναι μια μαρκέκιά και με το φάνι λαμπρόπουλο εκεί πέρα που λέει τα ζώδια. Κόλλησε το ωραία, όμορφα εσύ γιατί πολλοί μα έχουν πρίξει τα αρχεία. Πομπέο ότι εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα τη περιοχή. Φοβερό τσιμπούκι, μισοκολά, χαστούκια, ρογάλε, μπουνιέ, φαπ, φίστηνγκ, μέχρι εδώ πέρα. Συναντήθηκα πριν από λίγη ώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Μάικ Πομπέο. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για αυτή την σαφή θέση του Υπουργείου του και τη Αμερικανική στον τοίχο έτσι, φαπ, φαπ, φαπ, φαπ, Ο Πομπέου είπε ξεκάθαρο ότι η Αμερική εγκιάται την ασφάλεια της Ελλάδος. Και σιγά τα συγγενείς, που ούτε του τους έφτεινε κανείς. Κι μετά και η νυν, αρχήγη και ρασαπλακωθήκανε στη μάσα και έχω έρθει στο αμήν. Κι ένα κήποπο, που You test me, you test me, I not Γεια σου αγόρι. Ένα πραγματάκι θέλω να πω. Μια για πεστα... αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Όσο αφορά την Πεκατόρου. Πειλή ειλικρινά είμαι τρελός με το δοθόμα. Δεν, δεν, δεν ανέχουμε τον ρατσιστή. Δεν ανέχουμε τον φασίστα. Δεν ανέχουμε τον πιαστή. Ούτε το δικαιολογώ για κανένα λόγο. Τέλο πάντων για την Παρασκευή θέλω μια αφιέρωση. Το έναν ήλιο του Βέβυλου, Αφιερωμένο σε όλες Με πουλήσανε στα 12 για την περιστασή Απαγορεύοντας κάθε μία και αντίσταση yeah. Δεν ξέρω γράμματα μα έμαθα να βγάζω το σκασμό Γιατί μ' απειλήσε το σόι μου με λιθοβολισμό yeah. Δεν ξέρω τι βρίσκεται πέρα από το κοιμάρ μου και χάσα τι αισθήσεις μου και το ραντάρ μου Είμαι σε μη κέντρο πάλι με αριστεί υποδομή και έχω υποστεί στα πέντε μου κριτόρι δε το μύχι Νέα ώρα και αδρανείς και μαζεμένη yeah. Συμμαδερμένη και ακροτηρ Μου έχει γίνει το ξύλο συνήθεια Και η από τον άνθρα μου για πυθία. Αποφάσισα λοιπόν να σκήσω κάθε φλέβα, Δεν ξέρω για κληρώνο μια ούτε για <Δεν> Έχω δικά μου αμαρτήματα ευθύνης και σιωπής πρώτα απ' όλα τη συγκάλυψης και τη συνενωθής Φτιάξε Το κοριτσάκι που θα βάλει αφιέρωση την Παρασκευή, ο Αποστολή έφαγε λάχανο του μπατ του Μπόμπολα στην κερατέα. Του έφαγε στην πραγματικότητα όμω, όχι στα λόγια. Μπάλτε, δεν απάτω, θέλω, σε παρακαλώ την Παρασκευή. Το κοριτσάκι από την κερατέα να ξυπνήσει ο κόσμο. Αξι, έλα, για. Όταν τα μάτια είχαν μπει με στην πόλη. <στονίτρια> πόσο χρόνο είσαι, 8. <στονίτρια> <Οκτώ>. Ωραία, πώ <στονίτρια> σε λένε. Με λένε ειρήνη, αλλά εδώ πέρα έχουμε πόλεμο. Όταν τα μάτια είχαν μπει στην πόλη, ήρθαν κάτω από το σπίτι μου, ρίχνανε χημικά, βρίζανε πολύ άσχημα και εγώ δεν μπορούσα να αναβλέω. Και ήμουνα ε, μια ώρα κάτω από το νηπτήρα του μπάνιου και απλά τα μάτια μου γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Εντάξει, και... όταν μεγαλώσει όμω τα ξέρει, θα έχει πάρει την αλήθεια την ειδική. <laughs> ναι. Ρίγναμε και κράτο λάμπη στα παράθυρα. Φοβόσου να? Όχι. <laughs> γιατί? Είναι και ραδιότυπο, γι' αυτό δεν είπα. Α. δεν δε θα και ούτε Και αφήνει η γονεί σου να έξω και να κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ όμω έρχομαι εδώ πέρα γιατί θέλω να κάνω κάποια αγώνα. που να Σιγά τα μούτρα Με Αποστολή, θέλω μια αφιέρωση, δύο αφιέρωση την Πασκευή Δύο, δεν γίνεται μία Μία, ο βασιλιάς από το φρακούλι Αφιερωμένο στον ελληνικό λαό για να καταλάβει λίγο τι γίνεται Ποιο φραγκούλι; Το Μάρι το Φρακούλι Απαπα, ναι Σε μια χώρα σαν χωριό Μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά και έναν καιρό. Τον κακό του, τον καιρό. Εντάξει, δεν πειράζει, το ξέρω, συμφωνώ. Του τύχου θέλει να πει μείνουμε λίγο παραπάνω. Μη μιλάς κι ο Βασιλιά σχορευτεί. Thank όλου <σείς> το καλούς που τώρα αυτό το έχει Θέλω το ανοιχτά παράθυρα να με Θέλω παράθυρα να με Αυτό γιατί το κάνουμε όλο. και έχουμε, το, έχουμε, έχουμε ξυλιάσει, Δεν το βρίσκουμε τίποτα. τόξος ξέρω ότι παράθυρα δεν κολλάει, τα <σείς> <σείς> παιδιά, Και Δεν τα να με χτυπάει Πλούσες χοντρές, παντελόνι στο θερμικό Θέλω ανοιχτά παράθυρα Με το κουβερτάκι τους Να έχω το νου μου άδειανό που θα έρθεις τώρα στο σχολείο Όχι Να έχω και πριν το καιρό Με το κουβερτάκι τώρα Και σιγά που θα που, φτά, που φτά, Με το θα του κάθε κερατά Κι μα δεν μισώσω και σωθώ Κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. <Διλίδι> να σου πω κάτι. Επειδή την Παρασκευή θα έχει ζεύτη, θα βάλει στην Ακροάτρια που μίλησε την Παρασκευή για το ΕΔΙΟ τη και μετά θα βάλει την κυρία Έλλη. Η ελληνοφρένια παιδιά είναι έτοιμο τόσο μπροστά. Τα έχουμε πει εμεί, τέλο πάντων. Τη βεντάλια, τη βεντάλια θα κάνει. κάνει αέρα στο πράγμα τη, ναι. Oh, μην, τα, μην τα καρφώνεσαι, ρε. Μην, καρφώνεσαι, ε, έμεινας, μην θα πιθούσαι, θα τα καρφώνεσαι. Α σε μιλήσει ο έλα η Έλλη! Έλλη τι κάνετε Γεια σου! ζεσταίνεστε άκουσαν ότι δάκρυσε κχυκλιάς Πώ το αντιμετωπίζετε αυτό και θέλω και να τι μου πει εγώ. Εγώ. Τι? έχω μια βεντάλια ναι. και κάνω έρα το μου*** μου ομ o έλλη σας ευχαριστώ πάρα πολύ θες μου κι άλλα λα τι θες να σου πω εμορφρομιάρα δεν τρέπε σε να φτιαχτούμε τρέπεσε. θες να φτιαχτούμε η σημεριάτικα <laughs> όχι όχι φτάνει Λέξει. καλό ήταν θα τον παίξω κι εγώ d Κι ας λένε ένακι ποφό, μου έχει ένα ποφό ποφό Θα τον παίξω κι εγώ Κι ούτε σπίτι ούτε θεό, da δε φοβάζει σου, δε Γεια σου, Αποστόλη! Γεια! Yeah. Τι κάνεις! Καλά, πολλά, πολλά, πολλά πράγματα, δεν μπορώ να μιλήσω. Την Παρασκευή θα μου αφιερώσει ένα τραγουδάκι. Μάλλον, εγώ αφιερώνω στον εαυτό μου γιατί γιορτάζω την Κυριακή και εσύ η εκποπή δεν έχει. Σήμερα γιορτάζει ο Τι είναι την Κυριακή? Α, δεν ξέρει τι είναι την Κυριακή! Έπρεπε! Ε, ε αν έπρεπε! Κουκουέ και αλήμονο, Κακομήρη! Κουκουέ, κυρία μου, κουκουέ και αλήμονο. Α, σα κουκουέ, ό,τι θέλει. Τι είναι μπορεί την Κυριακή? Η γιορτή μου, Χρυσέ μου! Πο τι? Τη Αγία Σουμέλα είναι? Όχι καλέ, άμα ήταν τη Αγία Σουμέλα θα το ξέραμε. Α, ενώ το δικό σου, ναι, τι είναι τελικά? Τη Οσία ξένη. Τη Οσία ξένη. Ναι. Καλέ, το ξέρα. Α, το ξέρω, αλλά δεν το έλεγε. Παριστάνω ότι δεν το ξέρα. Α, είσαι και πολύ Απλά δεν θέλω να δίνω δικαιώματα ότι ξέρω πολλέ γιορτέ. Με παίρνουν μετά, μου ζητάνε αφιερώσει κατά εμπλέξιμο. Κατάλαβα, κατάλαβα, σε καταλαβαίνω, αποστολάκω μου. Λοιπόν, θα μου πείτε. Θα... Την κάνεις αυτήν την αφιέρωση. Τα κάνω, τι είπαμε. Σήμερα γιορτάζει η Νιγίρη, αποστόλει. Μα έχει και μεγάλη ιδέα πάνω, να θεμάσαι. Ε, ε, εγώ, μα περνάω την ωραιότερη περίοδο τη ζωή μου. Να βρήκες ε. Όχι, αυτό. Ποιο του. Χέζι. Να, αϊ, Το είπα εγώ. Ε, το είπε. Κέρδισε το λαχείο? Όχι. Κάτι άλλο? Πάντρεψα το κοριτσάκι μου το περασμένο Σάββατο με έναν άριστο. Άριστο, άριστο όμω. Μπράβο, μπράβο. Όχι μόνοι του άριστου, μπλέξαμε με του άριστου. Μα τον καλύτερο, πώ θα το κάνουμε. Η άριστη είναι το πρόβλημα τη κοινωνία αυτή τη στιγμή. Το μητσοτάκι η άριστη. Μα όταν είναι ο καλύτερο τώρα, τι να κάνουμε. Να τον κάνουμε χειρότερο. Να είναι ουσιαστικά άριστο, όχι άριστο του μητσοτάκι. Όχι, βρε. Με έσσε το διαστρανό. Μένω μυαλό. Δεν είναι δεν ηρεμό καθόλου από αυτό το μυαλό. Τι να κάνω. Δεν ήρεμη τα γόρια μου, γι' αυτό το αγαπάω εγώ. Λοιπόν, έλα, σ αφήνω. Λέω και γιαγιά τον άλλο μήνα. Τι Ά, θα γίνει. Γιαγιά τον άλλο μήνα. Ένα που βρήκε γκόμενο, καλά σου είπα κι εγώ. Α, ναι, ναι, γιατί είναι και γόρι. Α, είδε γκόμενο <laughs> με μια έννοια. Ά, γεια σου. Βρήκε νέο γκόμενο να σχολείσαι. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια. Λοιπόν, σε φιλό. Σήμερα γιορτάζει ο θα στείλω μια νευχή. Στην καρδιά Χρόνια σου πολλά Σήμερα γιορτάζει όλη γη, Με πουλιά θα στείλω μια ευχή Στην καρδιά Χρόνια σου πολλά Χρόνια πολλά Χρόνια σου πολλά Χρόνια πολλά Χρόνια σου πολλά Και χρόνια πολλά Χρόνια σου πολλά. Εύχομαι Χρόνια σου πολλά Χρόνια πολλά Παπαναθεμά σε γρούσους Για εσύ μου λείπες τώρα Κοίτα ρε που μου σκάσε γαμπρός Σκαταλιάρης και πρωθυπουργός Κι αντε που θα και θα και θα Μαζεύτη μαγιά σου Τα μισά μισά δικά σου Κι τα ρε στα παγωτά Κι ας λένε να κι η Φωφό Φούχι, ένα πο-πο-πο-πο Κι ούτε σπίτι, ούτε θεό Κανάνα δε φοβάται η σουλτάνα η Φωφό Βάλε μου να ακούσω τη σουλτάνα τη Φωφό Κι δε πάνε η κοινωνία η ξεφτύλα Κι ούτε να εγώ μεγάλη την ίδια Si ga it show again my mind hushica fuime ga da vista te ca mia me mia claccia po